ΛΟΑΔΑ 101,5 FM στέρεο <laughs> Μια ερωτική, αισθησιακή, αισθηματική, Ρωματική, Μα πόλα πάνω, σοβαρή εκπομπή Στην εποχή της uh, The Great Greek Dispatch The spray, the praise, the the my face, stars to fill my dreams. I'm a traveler of both time and space to be where I have been. Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι Στους 101,5 είσαστε συντονισμένοι Για να μείνουμε καμιά ωρίτσα μαζί Να μεταφέρουμε καμιά είδηση Τι να μεταφέρεις τέλο πάντων Ακριβώς ε, να μεταφέρει Ραδιολογικά και σήμερα Όπως είπαμε Στος 101,5 Να πούμε τα είναι του Γιουρτάζουν του του, του του Του Νικολάου σήμερα Να πούμε χρόνια πολλά Χρόνια πολλά Χρόνια καλά Στου εορτάζοντε και τι εορτάζουσε και να, να δούμε, να δούμε τι έγινε. Όπω είπαμε, χθες έβγαλε το, το δικαστήριο τη Χάγη την απόφαση. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. και ο αυτός ο τεράστιος πρωθυπουργός mm -hmm. η δήλωση η οποία έκανε είναι ότι θα διαπραγματευτούμε για το όνομα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ mm -hmm. τι να διαπραγματευτείς για το όνομα mm -hmm. από την εποχή του Μητσοδράκουλα mm -hmm. και ίσως πιο πριν έχεις αποδεχτεί το μεικτό όνομα δηλαδή να περιλαμβάνεται η Λέξι μακεδονίας το δημαλατόρα τι θα διαπραγματευτήσεις εσύ και υπό την αιγίδα του ο μην και πάρει κλίνες ανθρωπάκο μου από τις επιταγές του τον αφεντικών παγκοσμίου και σου βάλουν ένα κακό βαθμό την εποχή που μια μέριδα του ελληνικού λαού έχει ανάγκη μια υποστηρικτι μια υποστήριξη έτσι, ας το πούμε, ψυχολογική Μια μερίδα του ελληνικού λαού Γιατί η υπόλοιπη μια χαρά περνάει Πού να βρεθεί τώρα, θα μου πεις ε, Αν ε, αυτή η μερίδα ήταν και πλειοψηφία Δεν θα είχε τον Παπαδήμο, τον Παπαντρέο και τα κουμπιά της Αλέξινας Πα, Όλους τους, αυτούς τους παπαδομουλάδες εκεί Ούτε θα είχε τέτοια κόμματα, ούτε θα είχε τέτοιους πολιτικούς Οκ, okay, εντάξει, πανπαραγάτο. Οπότε λοιπόν, αυτές είναι οι ειδήσεις Και αυτές μεταφέρουμε καθημερινά Αλλά επειδή όλοι βλέπουμε τηλεόραση Και θα είδατε χθες τον Αντιπρόεδρα των Ηνωμένων Πολιτειών Θέλω να μου πείτε τι σας θύμισε η σκηνή Που τους είχε εκεί στην κάμερα, στο πλάνο Τον Πρωθυπουργό, σε Ελλάδα, στον Παπαδήμο να μιλάει στον Αμερικάνο τη στάση του τη σημειολογία του σώματός του και τα λεγόμενά του τι σα θύμισε αυτή η εικόνα ούτε σκυλί δαρμένο δεν κάθεται έτσι μπροστά στο αφεντικό όσο ξύλο και να έχει φάει κάποια στιγμή δεν αντέχει βγάζει τα δόντια Τέλος πάντων, άντε με τις ευχές μας να διαπραγματευτείς και το όνομα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ινωμένων Εγκληματιών, γιατί εκεί θα βρεις το δίκιο σου σίγουρα. Το δικό του δίκαιο σημειώνει τηλεακροατής Θα το βρει σίγουρα Της χώρας που κυβερνάει, λέμε τώρα Δεν θα το βρει ποτέ Το θέμα είναι Αγαπημένε μου φίλε Ότι το προσωπικό τους, το δικό τους δίκαιο Εντασσόμενοι σε μια κατάσταση Αυτά τα δουλικά το έχουν βρει εδώ και καιρό Το δικό τους δίκαιο είναι ένα Λέγεται η κολάρα τους Πολύ απλά έτσι λέγεται Πώς λένε τώρα οι επιστήμονες Λέγω κλιματολογία Πώς θα λένε αυτά οι δικηγόροι Αστικό, ποινικό Πες ρε παιδί μου πώς θα λένε Αυτό, Το δίκιο αυτόν μα λέγεται Μαϊκολάρα Λοιπόν Έτσι λοιπόν Ήδη πετάξανε και τα, τις πρώτες ε, αναγνωριστικές στο λαό, στο λαό, με σφιγμομετρήσεις Θέλουνε τον μπεμπέ γενή αρχηγός στο Πασόκ. Oh, oh. Τα δεκόμματα της αριστεράς, της διαλυμένης της διασπασμένης αριστεράς φτάνουν πάνω από 27%. Oh, oh. Ορμάτε παιδιά, oh. ναι. Oh. Oh. Και ο Καρατζαφέρης, oh. ο Καρατζαφέρης εντάξει ο γνωστός κλόουνς της κατάστασης σε μια δημοκρατία όλα χρειάζονται και Μπαλαφάρα αλλά τελικά είδες πως ήταν η κατάσταση η Μπαλαφάρα να σε κυβερνάει με ό,τι γέλαγες μικρέ ανόητε πόνεσες βαθιά μετά περνώντας τα χρόνια πόνεσες λοιπόν ο Καρατζαφέρνης θέλει δημοψήφισμα για το όνομα της Μακεδονίας κατάλαβες τώρα έτσι τι να πει ο μια χαρά εταιριούλες φτιάξαν αυτοί Εν του μεταξύ Οι εταίροι Οι συνεταίροι Οι σύμμαχοι Στον Νάτο, Πετάξανε την παρόλα τους Αν δεν λυθεί το πρόβλημα της ονομασίας Δεν πάτε πουθενά είπανε στους Σκοπιανούς Οπότε όπως καταλαβαίνετε Είναι ε, η Μακεδονία Η Μακεδονία Πρόσεξε τώρα Πρόσεξε την ανακοίνωση επιλέξει του ΝΑΤΟ Η Μακεδονία Θα μπορεί να καταστεί μέλος Όταν λυθεί το ζήτημα της ονομασίας Αυτό είπε Ο Αμερικάνος πρέσβης Ο Πολ Γουόλερς Wall, Wall, Η Μακεδονία η Μακεδονία θα μπορεί να καταστεί μέλος του ΝΑΤΟ δηλαδή όταν λυθεί το ζήτημα της ονομασίας am, Η Μακεδονία θέλ, Η Μακεδονία under... Γι' αυτό είναι λυμένο το πρόβλημα oh, του ονόματος μάλιστα και μεταξύ, όπω είπαμε, θα είδατε το... τον Αμερικάνο πρόεδρο Play. και το δαρμένο σκυλί να του μιλάει χθε. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην περάσει, yeah. να περάσει έτσι ο άνθρωπο. Έκανε τι δηλώσει του. I've had it to hear. Be Οι επαφέ που είχε στην Αθήνα είχαν επίκεντρο την οικονομία. Δε... Και πρόσεξε Είναι συνεπής και σταθερή η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτιών Στην κρίση, στην οικονομική κρίση Που διέρχεται η χώρα μας Είπε ο Πρωθυπουργός σου Είναι συνεπής και σταθερή Μάλιστα Βέβαια ο, ο Βαϊντεν Μπάντεν πως τον λένε αυτό. Τον Αμερικάνο Αντιπρόεδρο εκεί πέρα Είδες όταν σε σκεπάζει Είσαι υπό την σκιάδη, Ενός μεγάλου ανδρός όπως ο Μπάμιας σε ξέρουν στον κόσμο Πήγε και στον Κάρολα Παπούλια Τώρα τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ yeah. Και αυτά που έλεγε με την οικονομική κρίση we'll Μόνο ο Βαϊντεμπάντεν Πώς τον λένε και η παρέα του ξέρει Βάρντεμπάντεν mm -hmm. Πώς τον λένε ο Βαϊντεμπάντες Βάρντεμπάντες Μάινπάντες Βάρντεμπάντες Σόλωτέρυνπάντες Σόλωτέρυνπάντες Μάιντες μας μπήκε αυτούς Εντάξει, εκεί στη συνάντηση Μερκοζή που έγινε στο Ηλίσια Παιδεία πήραν τι αποφάσεις τους, οι ηγέτιδες δυνάμει της Ευρώπη; η Γαλλία και η Γερμανία Εάν έχεις έλλειμμα άνω του 30% θα υπάρχουν αυτόματες κυρώσεις Θα σε ξεβρακώνουν και θα σου ρίχνουν βουρδουλιές στον κόλο Θα αλλάζουν όλα στην Ευρώπη Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι τώρα, προσέξτε hey, Και καλά οι Γερμανοί Ένας λαός μαθημένος σε τέτοια ήταν Οι Δημοκράτες Γάλλοι Πού είναι ρε, η Δημοκρατία τους <Το Πού είναι το δημοκρατικό λαό της Γαλλίας μιλάμε τώρα έτσι. Το παιχνίδι το παίζουν καλά. Τι θα κάνουν, λέει τώρα οι Standard Poor's Απειλούν τη Γερμανία Έλα ε, Με υποβάθμιση η Γαλλίας, η Γερμανίας Αλλά και όλες τις Ευρωζώνες Υποβαθμίστε το σαν τελειώσουν Φτάσανε, φτάσανε Ολόκληροι λαοί Να εξαρτιόνται από τη από τα νούμερα στο κομπιούτερ των πουλημένων της κάθε Standard Poor's από τα νούμερα και από το τι θα πει θα πούν αυτοί εκεί οι ομάδες αυτές <Το> από τα νούμερα τα νούμερα στα κομπιούτερ κάποιες άλλες εποχές ε, όποιος ήθελε να κάνει και καμιά κόνξα κόνξα είναι αρχαία ελληνική λέξη μην το ξεχνάτε. σε κανένα άλλο κράτος έρχεται και καμιά ματιά Ρε παιδί μου, τι έχει αυτός, μήπως έχει κανένα στρατό εκεί και πέσουμε πάνω σε τίποτα αγκούρια και... Τώρα δεν χρειάζεται, είναι έχει νούμερα στο κομπιούτερ. Παίζουνε με τα νούμερα στο κομπιούτερ με ολόκληρους λαούς. Θα μου πεις, άμα τα θέλει ο ποπός των λαών, εντάξει τι να κάνουμε. Είναι δυο κοινωνικές τάξεις στην Ευρώπη στο άμεσο μέλλον Πολύ πλούσιοι και πολύ φτωχοί Και στο πρόσφατο παρελθόν έτσι ήταν Πολύ πλούσιοι και πολύ φτωχοί Κοιτάς τώρα που μεσολάβησε μια περίοδος 30 χρόνων όσο λιγότερο Όπου ρίξανε λίγα, δημιουργήσαν μια μεσαία τάξη εκεί Σπλάκα και αυτή η βασία τάξη ήθελε να γίνει Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, Αμβε Μουσική Πολύ πλούσιοι και πολύ φτωχοί α. α, Στο άμεσο μέλλον Μουσική Και άμα στο λέει αυτό ο γενικός γραμματέας του Ωσάου Άγχελ Γκουρία Μογκουρία λοιπόν, ρε τι φάτσε είμασταν υποχρεωμένοι να, να βλέπουμε και να ξέρουμε ρε, ρε. Έτσι λοιπόν θα είναι τα πράγματα και όπως δεν μπορούσαν να αντιδράσουν οι πολύ φτωχοί, είχαν μάθει στην μια χαρά στην πολύ φτώχεια, έτσι θα μάθουν και οι φτιάξαν ένα νομοσχέδιο το οποίο το καταθέσανε στη Βουλή χθες προχθές πότε το καταθέσαν και είναι αντ αντιρατσιστικό λέει νομοσχέδιο και προβλέπει βαριές ποινές έλα μου ντε κοίτα να δεις τώρα επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών έως 10.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών έως έω ετών σε όποιον με πρόθεση δημόσια και με οποιοδήποτε τρόπο Προφορικά, δια του τύπου ή μέσω διαδικτύου πρόσεξε, παροτρύνει, προκαλεί ή διαιγύρει βιοπραγίε ή μίσος κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων ή κατά πραγμάτων. Παρακαλώ. Που χρησιμοποιούνται κυρίως από αυτούς που προορίζονται βάση συγκεκριμένων φιλετικών μπλα μπλα μπλα. Τα άκουσες καναλάρχη τα άκουσες το νομοσχέδιο. Real... Δηλαδή θα λες εσύ ας πούμε Ε παιδί μου ένα γιαούρτι ρε παιδί μου για το Σωτήρα Και Τσάκ θα είσαι ξαφνικά ρατσιστής Οπότε θα σε δικάζουν Αυτό που ποιος, ποιος να μιλήσει Ποιος να μιλήσει Κύριε Μοχομενίδης Τίποτα Ότι θέλουν κάνουν τίποτα. Αυτό το νομοσχέδιο Θα σταθούμε λίγο σε αυτό Δεν μιλάει για λατσιστική διάθεση Απέναντι στον Αυγανό Πολύ σωστά σημειώνει ο φίλος του Πακιστανό Στον ξένο τέλος πάντων Μιλάει, έχει ρατσι, ρατσιστική αντιμετώπιση απέναντι... πρόσεξε, εάν πεις, εάν γράψεις κάτι εναντίον του Γερμανού α πούμε, είναι ρατσιστική η διάθεση και σε μπουζουριάζουν Παρακαλώ. Yeah, I took it to the river. Πού <laughs> <laughs> κακά δεν λέγονται τέτοιες κουβέντες κυριέ μου Δεν τις λέμε αυτέ αυτές τις κουβέντες Λοιπόν Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Δηλαδή πρόσεξε τώρα Έγραψες ένα επαιδί μου έσκασες you... Καλά τώρα όλοι γράφουν, Τώρα άρετα λεπορρυμπλογκυρα Λέμε τώρα Λοιπόν, γράφεις ένα άρθρο εναντίον Γιατί Μέρκελ, μπλα μπλα Ορίστε παρακαλώ Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι μισό λεπτάκι θα το πούμε, είναι και για ομάδα λέει Φιλεοκροατής Όποιος μιλήσει για έναν ας πούμε ομάδα Είναι και πολιτικός χώρος, το κόμμα Αν πεις κάτι κακό ε, Για έναν πολιτικό χώρο για μια ομάδα, Τελείωσες σε <Τι> Τέλος, οπότε αλλάζουμε τα σεκπομπάς. <Τι> Όχι ότι λέγαμε τίποτα κακό, προσπαθούσαμε πίσω από την είδηση να βρούμε την αλήθεια. Αλλά προ... εκείνο που κάνει εντύπωση, ότι αυτό το υμο... νομοσχέδιο πέρασε σούμπιτος που λένε, Α... αρούκοτον, ε, πέρασε αυλεπί. Που είναι καλές οι δυνάμεις της αριστεϊκάς Που είναι καλές οι προοδευτικοί; Που είναι καλές Εν τω μεταξύ Αυτοί ε, Δεν μου λες όταν γράφουν ένα νόμο Δεν είναι γραπτό ή προφορικό Όταν το λένε στη βουλή Όταν καταφέρονται εναντίον ομάδων Εναντίον των συνταξιούχων ας πούμε Θα τους συλλαμβάνει κανένας Δεν ισχύει γι' αυτό το νομοσχέδιο Α, ah, μάλιστα wow. ένα άλλο λαό. Μάλιστα, αναφέρετε στο λαό, δεν αναφέρεται σε αυτούς. Πολύ σωστά σημειώνει ο τηλεακροατής. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Θα φάνε καλά Νε, Θα φάνε καλά. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Το θεωρούν υπέρ τους. Ποιος... Ποιοι αντιεξουσιαστές πλάκα. ορεπλάνε. Αντιεξουσιαστές. Ποια εξουσία αντιστρατεύονται Κοίνη είναι οι αντιεξουσιαστές. Λοιπόν κανένας, δεν... τίποτα, κουνούπι δεν κινήθηκε και δεν κουνήθηκε με τον νόμο. Καναλάρχη μου, σε βλέπω σούπερ τώρα, χωρίς ε, βου, με το καινούργιο νομοσχέδιο. Λοιπόν, οπότε μη, μη και επίς κουβέντα, δηλαδή μπορεί να πεις, ας πούμε, δεν μου λες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ναι, ψηφίστηκε, από πότε ισχύει, πρέπει να ισχύει, άρα αν δεν ισχύει μπορούμε να πούμε αυτή η... Ωπαπαπα, λες να ισχύει... Λοιπόν, για γράψει λοιπόν από εδώ και πέρα κάτι Ή πες κάτι εναντίον των Γερμανών Θα θεωρηθεί ρε, ρατσιστικό Πες κάτι εναντίον των δημοκρατών Γάλλων Και αυτού του όμορφου άντρα Του πεδαράρα παιδί μου, του ηγέτη Του Σαρκοζή Έτσι θα μιλάμε τώρα, τέλος Του, του, του, του, του τέρατος της εξυπνάδας Μην πάει το μυαλό κακό Και μπουψε σε σανε Μήπως κάποια στιγμή, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα πρέπει τελικά να βγάλουμε τις ταυτότητές μας πάνω σε ένα τραπέζι, όχι τίποτα άλλο, τις ταυτότητές μας, και να δούμε, ας πούμε, τελικά, αυτού που τα σκέφτεται και τα... και τα υλοποιεί αυτά. Και η ταυτότητα, η δική μου, γράφει Έλληνας, από κάπου πρέπει να διαγραφεί το Έλληνας. Από κάποια ταυτότητα πρέπει να διαγραφεί το Έλληνας. Κρατήστε εσείς το Έλληνας. Δεν είναι δυνατόν η αριστερά Απ' η αριστερά Χαμός έγινε Και το νομοσχέδιο πέρασε αύριο Όπως όλα δηλαδή. Όπως όλα. Πέρασε αύριο το νομοσχέδιο. Λοιπόν... Είδε μεταξύ; μην μπούμε και τίποτα κακό για τους Εβραίους; Ποτέ δεν λέμε, δηλαδή. Έρχεται, έρχονται οι φίλοι μας, οι αγαπημένοι μας, πανέξυπνοι. Αυτός ο υπέροχος λαός των Εβραίων. Έρχεται για στα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου που αλλού νοτίως της Κρήτης, ε, μιας και και επίσημα. Η προστελεί τελείει υπό την προστασία τους Λοιπόν έρχονται και νοτίως της Κρήτης Οι φίλοι μας Οι υπέροχοι Εβραίοι μας Καλά δεν τα λέω με το καινούργιο σχέδιο. Για έρευνες υδρογωνανθράκ Έρχονται λοιπόν Εν μεταξύ, αυτά όλα περνάγανε. Ο μοναδικός εγώ πιστεύω πολιτικός που πέρασε από την Ελλάδα και είπε αλήθεια είναι ο Γιώργος Παπαδρέου. Αυτά όλα τα έλεγε ο άνθρωπο. Τα είχε πει στη σύναξη που τάιζε εκεί τους, πώς τους λέγανε τις σοσιαλιστούρες στην Κρήτη. Τα έλεγε αλλά δεν τον άκουγε κανένας. Είναι το μεταξύ Μεταξύ όλων αυτών, έχουμε και τον Μιχάλη μας, το Χρυσοχοίδη μας. Καλά δεν τα με τον καινούργιο νομοσχέδιο. Αυτό τον υπέροχο υπουργό χρόνια προσέφερε στην πατρίδα, που είναι και πολύ πατριώτης. Καλά δεν τα λέω με τον καινούργιο νομοσχέδιο. Το υπέροχο, το, το, τον ωραίο άνθρωπο, το δημοκράτη, το, το, το δίκαιο. Αυτός είναι ο Μιχάλης ο δίκαιο. Όπως, λέγα, όπως λέγανε τον Αριστήρη το δίκαιο, πήρε εντολέ από τα αφεντικά του... Λέμε τώρα Για να κάνει ένα κόμμα ε, Σουπερμάρκετ Το τι χωρίστε να Ρατσισμό χρησιμοποίησε Απέναντι στο κόμμα Το οποίο υπηρετεί τόσα χρόνια Και στον φίλο μας, στο φίλο μας Το Γεώργιο Παπανδρέου Δεν λέγεται Ανίσχυε το νομοσχέδιο θα τον είχαν συλλάβει Απαιτείται εθνική συμμαχία Λέει Είδατε τι ωραία το, το λέει Και τώρα που θα γίνει αρχηγός αυτός θα αξιοποιήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις Και τον λαό Άρε λαέ Παντού μέσα είσαι ρε. Είναι υπέρ της δημιουργίας Ενός εθνικού μετόπου Και ενός νέου κοινωνικού συμβολέου Με το λαό Κι άλλο συμβόλαιο ρε. Μπράβο λαέ μου Έχεις τρελαθεί στα συμβόλαια Αυτά λοιπόν Θα κάνει Ο, ο... Αυτός ο άνθρωπος Πραγματικά δίκαιος ε, Υπουργός ε, Δημοκράτης Σοσιαλιστής ε, Πες να πω και τίποτα άλλο ε, Καλό με Αυτός, αυτός, αυτός, αυτός. Εντωμεταξύ Έχεις και τον κύριο Κύριο, κύριο Χάρη Καστανίδη Μέγας πολιτικός κι αυτός Πολύ καλός άνθρωπος Επί των κυβερνήσεων χρόνια βοήθησε πλέργια τον ελληνικό λαό να με διακήρυξη ε, ε, και με 12 βουλευτές του Πασόκ κάτι θέλουν τώρα για την κεντροαριστερά Καλά κάνετε Πολύ σωστές σκέψεις Κάνανε ένα κείβα, κείμενο παρέμβαση Και το κείμενο παρέμβαση λέει ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου ανετράπει από την Πρωθυπουργία Καλά, μπράβο, κύριε, χάρη, χάρη, δεν είναι βρισιά του χάρης Είναι βρισιά Είναι βρισιά του χάρη Δεν είναι, ρε. Παρακαλώ Δεν λέγονται αυτά τέλος Δεν μπορεί να μας βάζεις να λέμε παπάρις Άκου παπάρις Δεν λέγονται αυτά τέλος, υπάρχει ρατσιστικό νομοσχέδιο Λοιπόν και να ανατρέψανε λέει βία Σωστός Αυτοί όλοι λοιπόν και ο κύριο, κύριος κύριος Χάρης Καστανίδης Είναι ε, Πολύ καλοί άνθρωποι Και οι 12 βουλευτές Όπως και όλοι οι βουλευτές Είναι πολύ καλοί άνθρωποι Δημοκράτες Και παλεύουνε, ιδρώνουνε Σκοτώνονται τόσα χρόνια για το λαό Μπράβο κύριε Καστανίδη μεταξύ, βλέπει κάτι λαού ρε παιδί μου, οι οποίοι είναι απολύτιστη εντελώ. Ουνικογκολέζει! Α, α, δεν μπορούμε α, να βρίζουμε ολόκληρου λαού. Είναι ρατσισμός και αυτό. Του Ιταλού, α πούμε, μπορούμε να του βρίζουμε. Όχι. Κανέναν δεν μπορούμε. Τέλο πάντων, ναι, αλλά τα κακά θα τα λέμε. Να, βρή, είδαμε αυτή την Ιταλίδα, την Υπουργό Εργασία, η οποία ανακοίνωσε για του χρόνου της συντάξει που θα κοπούν, θα παγώσουν για τα γερότια και συγκινήθηκε η γυναίκα. Ναι αυτή δεν παίρνει παράδειγμα από το πως μιλάει εδώ ο, η, ο, ο αντιπρόεδρος και υπουργός οικονομικών κύριος ε, θέλω, Βενιζέλος που τα λέει ο άνθρωπος τα λέει ρε παιδί μου έτσι πιστικά για να, ε, και έχουν πιστεί όλοι και πέρα από αυτά όλα το 77% του ελληνικού λαού δεν θέλει να βγει από το ευρώ τα δύο κόμματα σχεδόν πάνε για μονοκομματική τέτοια. Ο φίλος μας ο Αντώνης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς μίλησε χθες στους εμπόρους και είπε «Κοιτάξτε να δείτε, ε, ε, καταλαβαίνω ότι ε, πρέπει να, να αλλάξει η φορολογία, αλλά θα μιλήσω πρώτα όταν θα γίνει δηλαδή κυβέρνηση με αυτούς, την Τρόικα δηλαδή, ορίστε». Συγγνώμη ξαναπάρε τηλέφωνο. Τώρα τώρα θα επικοινωνήσω μεν. Sorry, sorry για Και τι είπε λοιπόν ο Αντώνης. Α, λέει που θα γίνω πρωθυπουργός, θα μιλήσω με αυτούς και αν συμφωνούνε θα σας μειώσω τη φορολογία. Αυτοί ξέρετε ποιοι είναι. Οι τράπεζες, ο Γιούγκερμαν, ο Χούφτερμαν ή Τρόικα αυτοί λοιπόν θα συμφωνήσουν όλοι να σου μειώσουν την... τώρα το γιατί εσύ ακόμη είσαι τρελαμένος και γουστάριστο το κόμμα σου αυτό είναι δική σου υπόθεση μεγάλη κανενός άλλου Λοιπόν θα γίνουν και πορείες στη μνήμη του Αλέξη του Γρηγορόπουλου για τα τρία χρόνια της δολοφονίας του θα γίνουν πορείες σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. <Τι> θα είναι... καλά θα, θα παιχθεί εκεί κάποιο θέατρο, σίγουρα. Α, δεν γίνεται. Χωρίς κερασάκι στην τούρτα. <Τι> Μάλιστα. Ε, βέβαια, μην ξεχνάτε ότι την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά, νομίζω, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, ο οποίος διετέλεσε. Πρωθυπουργό και είναι και αρχηγό του Πασόκου και ο κύριο Κύριο κύριος Γεώργιος Ποπανδρέου είχε καλέσει του Πασοκτσίδε εκείνη την εποχή να πάνε στι πλατείε και να ανάψουν ένα ρεσό. Ρεσό στη μνήμη του Αλέξη. Έτσι δεν κάνουν οι αντιεξουσιαστέ. Και έβλεπε ολόκληρου άντρε μαζευτήκαν στις πλατείε και είχαν στα χέρια και από ένα ρεσό να τα ανάψουν. Είναι η κομματική πειθαρχία και η δημοκρατία πάνω απ' όλα. Πέρα από την πλέρια, ε, πώ τη λένε, ρε παιδί μου, απέστηνε πανέξυπνη κατάρτιση του καθενό. Βέβαια, η... η ζωή συνεχίζεται mm. και όλα αυτά συμβαίνουν. Mm. Παρακαλώ. Προπόνηση, yeah, ah, Σωστός... σωστό. Σωστός, προπόνηση κάναν να, να, να ανάψουν τα καντιλάκια σε μια μερίδα του λαού, κάναν λέει ο φίλος μας εδώ Δεν θα λέτε κακές κουβέντες γιατί δεν μπορούμε να τις μεταφέρουμε πια yeah. Λοιπόν, ε, όλα αυτά συμβαίνουν ε, λέει ο, ο κύριος Πάγκαλος λένε, λένε, λένε λένε. Ε, τω μεταξύ φτιάχνουν, φτιάχνουν φτιάχνουν, ε, βάζουν φόρους, βάζουν φόρους περνάνε αυλεπεί γιατί ασχολού, ασχολούμαστε με άλλα όπως περνάνε αγλεπτοί και οι δολοφονίες που γίνονται εις βάρος της ανθρώπων για ένα κομμάτι ψωμί α πούμε It's... σκότωσαν ξυλοκόπησαν άγρια like για να αρπάξουν τις οικονομίες ενός ανθρώπου και τραυμάτισαν και τον αδερφό του τον σκότωσαν, μιλάμε στο ξύλο τον σκότω, τον, τον χτύπησαν και πέθανε από το ξύλο σε ένα χωριό εκεί κάτω στην Κορινθία και έχουν εξαπολύσει κυνηγητό τώρα να τους βρουν έλα για εισέβαλαν στο σπίτι την ώρα που κοιμόταν ένας 53χρονος και ο 48χρονος αδελφός του oh, προσπάθησαν οι άνθρωποι να αντισταθούν ξύπνησαν αλλά τους, ξύπνησαν, τους χτύπησαν με πρωτοφανή αγριότητα και αφού πήραν ό,τι θέλαν, άφησαν πίσω του νεκρό το μεγάλο αδερφό και ο μικρότερος έντρομο να παίρνει τηλέφωνο να φωνάζει γιατρού και αστυνομίε. Yeah. Yeah. Απ' την άλλη, βέβαια, το τα καινούργια κόλπα για enough enough. Την, το, τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα τα μάθατε φαντάζομαι Τι είναι τούτο Επαναστατική αντεπίθεση Απαπαπαπαπα Επαναστατική αντεπίθεση Η επαναστατική αντεπίθεση Κυρία μου και κυρία μου Η κυρία επαναστατική αντεπίθεση Μην ξεχνάμε τώρα νομίζω ότι είπαμε τίποτα ρατσιστικό Ανέλαβε την ευθύνη με κείμενό της Στην ιστοσελίδα Athens in για τους εμπρισμούς της ΔΟΗ Παγκρατίου και Γλυφάδας προχθές που λέγαμε ότι γίναν κάρβονο κριτσπέταλος. No yeah. of... Οι συγγραφείς του κειμένου αναφέρουν ότι τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς I'm... από γκαζά και γκαζάκια κτλ. για να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ηλικές ζημιές και αφιενώνουν τα χτυπήματά τους στους αναρχικούς συντρόφους τους που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη δηλαδή στους αναρχικούς τον Παπαντρέο ας πούμε που είναι και αυτό, δεν είναι αντιεξουσιαστής Αναρχικό τι είναι και τα λιμπάν και τα λιμπάν πως λέγεται λοιπόν αυτό το πράγμα επαναστατική αντεπίθεση αντεπίθεση <laughs> <laughs> ούτε είδαμε το ούτε τα ακούσαμε όλα ακόμα Εν τω μεταξύ Οι σκηνές είναι τραγικές τώρα Κατεβήκανε οι τυφλοί στην, Στο σύνταγμα να διαδηλώσουν Και παρατάξανε άλλοι κλούδες Με μάτ Είναι, είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν έτσι. Άσχετα τώρα Αν ε, Η δημοσιοκαφρίλα Δεν τους δίνει την πραγματική τους διάσταση Τώρα τι απειλεί ε, μπορεί να, ε, ε, να να υφίστατο από τους τυφλούς απέναντι στους κυρίους και τις κυρίες ε, βουλευτίνες κανένας δεν μπορεί να το ξέρει yeah, δεν έλεγαν τίποτα οι άνθρωποι όχι στις περικοπές των μισθών και των συντάξεων των τυφλών αυτό ήταν το σύνθημα της πορείας που έκανε η Ομοσπονδία Τυφλών και κατακλείστη από κλούβες ματ και χειρότερα από ,τι όταν κατεβαίνουν Οι άλλες πορείες. Δείτε τα αυτά Δεν ξέρω αν θα τα βάλει καμιά εφημερίδα Ψάξτε τα στο Ιντερνέδιο mm -hmm. Είναι ε, Δηλαδή μιλάμε για τραγική κατάσταση Επιστεύετε εσείς Ότι αυτοί ακόμα mm -hmm. Ναι Σας σώσουν mm -hmm. ναι, Το λέμε σιγά μην ακούγουν mm -hmm. Ναι Κλούβες. Mm -hmm απέναντι στους τυφλούς. Για τις 60.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν Επίσημα Γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν αντέχουν το βάρος Το οικονομικό βάρος Του κλεισίματος Και έτσι λοιπόν είναι έρμεα εκεί Κάθονται Και μεγαλώνουν uh, τα χρωστούμενα Δεν μιλάει κανένας για τις 60.000 επίσημα κλεισμένε. Uh... Εταιρείε, επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να πληρώσουν τι ακριβώς λες τα κρατικά χαράτσια ποια είναι αυτά τα κρατικά χαράτσια δεν τα ξέρετε τώρα no. λοιπόν and and σας μεταφέρομαι μια είδηση την εποχή που είχε συμβεί και για μεγάλο χρονικό διάστημα Μιλάγαμε για το έγκλημα το οποίο συγκαλύπτει ο Οργανισμός Ινωμένων Εγκληματιών η παγκόσμια κοινότητα των εγκληματιών. Το έγκλημα λοιπόν της Φουκοσίμα όπου και τότε θα θυμόσαστε, είχαμε πει ότι η ραδιενέργεια διασκορπίστηκε στη θάλασσα. Αυτό το πράγμα δεν σταμάτησε. Υπάρχει νέα διαρροή ραδιενεργού υγρού το οποίο Απερίφθη στον ειρηνικό ωκεανό okay. Εκ των υστέρων τρέχουν εκεί τεχνικοί Να βρουν από που γίνονται οι διαρροές Και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Mm -hmm. Αλλά εκείνο που yeah. Που έχει μεγάλη σημασία Δεν είναι ε, Εντάξει φυσικά και έχει μεγάλη σημασία mm. η... η ζημιά η οποία έγινε mm -hmm. Για τον πλανήτη mm -hmm. Αλλά είναι η... εκείνο που που προκαλεί μεγάλη εντύπωση yeah. Είναι η συγκάλυψη αυτού του εγκλήματος Παγκόσμια Λοιπόν εκτός από κότες yeah. Ο άλλος είχε πάρει μια κότα Ο άλλος yeah. είχε και πήρε το φαΐ από την κατσαρόλα μιας ε, γυναίκας yeah. ε, Τώρα κλέβουν και πετρέλαιο από τα σπίτια Αδειάζουν τις δεξαμενές yeah. Από εξοχικά και τέτοια Α, α, ακόμα μπαίνουν και σε χωριά Την ώρα που κοιμούνται οι διοχτήτες Και παίρνουν πετρέλαιο Το Λαμία Report Έβγαλε μια περίπτωση εκεί Στις Ράχες τηλίδας όπου ένας ιδιοκτήτης ξύπνησε από έναν περίεργο θόρυβο, άναψε τα φώτα και προσπαθούσε να καταλάβει τι έγινε και είδε ένα αυτοκίνητο να φεύγει, κα κατέβηκε στην αποθήκη και είδε ότι είχαν, πάρει, είχαν παραβιάσει τη δεξαμενή του πετρελαίο και το πετρέλαιο έβγαλε και έκανε φτερά. <Ρε> Τώρα επιτρέπεται να Αν δεν αναφέρεσαι σε πρόσωπα Και τότε και επιτρέπεται να λες τίποτα άλλο έτσι, δεν είναι. Mm. Γιατί σφάζονται οι πουτάνες στο τέλος mm. Πλακώθηκαν λοιπόν α, Μελάμε για χοντρό ξύλο mm. Συνδικαλιστούρες mm. Μεγά Απ' <laughs> αυτούς ξέρεις mm. Απ' αυτούς τους ήρωες του... Που τραβολογάνε εδώ, mm. το, το λαό από εδώ και από mm. τώρα mm. Χάλευε Λοιπόν, ο πρόεδρος των εργαζομένων του μετρό, ο Σταμαντόπουλος, βρίσκονταν με έναν ακόμη συνδικαλιστή στο σταθμό του ηλεκτρικού στον Πειραιά. Την ώρα εκείνη γίνονταν συνεδρίαση για το ενιαίο μισθολόγιο και πώς θα είναι τα δρομολόγια μετά την εφεδρεία. Ο Σταμαντόπουλος εισηγήθηκε 24 ώρη απεργία, πράγμα που τρέλανε τους συνδικαλιστές του ΙΣΑΠ και ακολούθησε μια ψηλή ένταση και μετά πέσανε κάτι χοντρές και καταγγέλει ο πρόεδρας ότι προπυλακίστηκε από τον πρόεδρο των ηλεκτροοδηγών Κώστα Δήμα δηλαδή με λίγα λόγια μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκιας Αυτά επιτρέπεται να τα λέμε έτσι δεν είναι Παρακαλώ Τι να το κάνω Τι να το tocado a dios Με συγχωρείτε για το διακοπή Ήταν ένα προσωπικό τηλέφωνο Από το BBC Μας θέλουν εκεί Οχ. Μάλιστα Τι μου έπαιτωρα κάτι μου έκανα Τι μου... Παρακαλώ Επαστε νέοι εμείς Αχαααα Α, ah, <laughs> Τι να είναι, βα... Με καθόμαστε και τους κοιτάμε, Σωστά Thank you, thank you Ναι αλλά δεν μπορώ να τα λέω αυτά τώρα γιατί είναι ο ρατσιστικός νόμος Θα με πιάσουν Ναι, ναι Angel need more, I'll pray. <συστά>, Σωστά, σωστά, ευχαριστώ πάρα πολύ Ναι Thank you, thank you Πού να βρεθεί αυτός μου, πού να βρεθεί πού να βρεθεί Σωστά, thank you, thank you, thank you Σωστά τα λέει ο φίλος Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος Now, Για τη στάζη του πόσμου είτε για γι' όχι ε, Δεν είπα τίποτα έτσι Now, Λοιπόν Να σας πω μια είδηση <ΣΣΣΣ> Κάποια Απόβλητα, από διασταύρωση κουτσουλιάς απόβλητου και μαλάκα δελητηρίασαν 13 σκυλιά και εκτέλεσαν πρόσεξε τώρα, άκου τώρα εκτέλεσαν με ψυχρό με πιστόλι, με κάποιο όπλο μια φώκια ναι πρέπει στα καμίνια, στην Κρήτη λοιπόν αυτό τώρα το... Τα έχουμε ξαναπεί η, α, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή Βλακών, μαλάκιδων, άνοων Και ηλίθιων Αυτά τα αποτελέσματα έχει Κατά τον ίδιο τρόπο ακριβώς Όπως αυτός θα μπορούσε να είναι ένας άριστος βουλευτής Αυτός που δηλητηρίασε Τα 13 σκυλιά και εκτέλεσε τη φόκα Τη φόκα mm -hmm. Θα μπορούσε Γιατί αγόρι μου δεν πας εκεί σε ένα κόμμα Μια χαρά βουλευτής θα Για την πατρίδα θα δούλευες κι εσύ για την πατρίδα θα εκτελούσες μια μερίδα του ελληνικού λαού Όπως την εκτελούνε οι συνάδελφοι πολιτικοί οι Συνάδελφοι δικοί σου δηλαδή, εκτελεστές παράφρονες Δηλαδή 13 σκυλιά και να το πυροβολήσεις τώρα τη φώκια στο κεφάλι Τι αντρούλε είσαι εσύ ρε μεγάλε Τι αδερφή του ελαίους είσαι εσύ Τι αδερφάρα του ελαίους είσαι Πυροβόλησε στη φώκια στο κεφάλι, ρε μεγάλε Άντρακλά Πιδαρά <χ divorces> Τι άμεγάρα Αυτό μπροστά στο χρηματιστήριο του Παρισιού Για παραδειγματισμό Ο κομικός ένας σελβέτος κωμικός έβγαλε τα ρούχα του, έβαλε φωτιά ε, γύρω του και φώναζε σταματήστε τη Νέα Υόρκη, σταματήστε το Σίτι, σταματήστε το Παρίσι, σταματήστε τα χρηματιστήρια. Δεν άντεξε άλλο άνθρωπος με την παγκόσμια κατάσταση. Αυτός την είδε έτσι και ο Πασκάλ Μπογκάρ λοιπόν Έδωσε το παράδειγμα και αυτοπυρπολήθηκε θέλω την πτώση του Διεθνούς Τραπεζικού Συστήματος είπε ο Πασκάλ Μπογκάρ ε, πάει ο Πασκάλ Μπογκάρ να το μαζέψουν και αυτόν τώρα, τρελό θα το βγάλουν ένας ε, επενέβησαν εκεί διαβάτες Ορίστε Ναι, ναι, ναι, το βλέπω, το βλέπω Το βλέπω, το βλέπω Η τρελή αλλάζει τον κόσμο Ναι, τον άλλαξαν πολύ Λοιπόν, κοίτα δεις τώρα Ε, η πέστη η ελαφρά Τον προλάβαν τον Πασκάλ εκεί Αν Πασκάλ, κοίτα να δεις Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό στην Κέρκυρα Το οποίο χωριό λέγεται Πώς λέγεται το χωριό κο Κοκο κο, κο, κο, Κορακιάνα Η άνο Κορακιάνα Η Άνω Κορακιάνα Οι κάτοικοι εκεί στην Άνω Κορακιάνα Αποφάσισαν κατά τη Λαϊκή Συνέλευση Να αντισταθούν Έτσι λοιπόν βγάλαν φιρμάνοι Κανένας εργολάβος με εντολές διακοπής Δεν θα πατήσει το πόδι στο χωριό μας Όποιος πατήσει του το κόψαμε Στην άνω κορακιάνα Στην κάτω κορακιάνα που είναι οι περισσότεροι Τους γράψανε κανονικά Συνοδοθήκανε Τουλάχιστον το, το ότι ένα ολόκληρο χωριό Συνοδοήθηκε εκεί Η μακροχρόνια άνεργη ανάπηρη και άλλες κατηγορίες δικαιούταν ένα οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο ρέματος έλα όμως που η η, η, η, η, η, ΡΑΕ, η ΡΑΕ η ρυθμιστική αρχή ενέργειας εισηγείται να κοπεί το κοινωνικό καλά μπράβο στη ΡΑΕ μπράβο στους κυρίους της ΡΑΕ της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας γιατί να παίρνει τώρα κοινωνικ... κοινωνικό τιμολόγιο ένας μακροχρόνια άνεργος, ένας άρρωστος, ένας ανάπηρος, ένας που έχει ανάγκες Να πεθάνει ρε, έχει δίκιο οι, οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ καλοί άνθρωποι Έτσι με το καινούργιο ρατσιστικό καλά τα λέω, έτσι. είναι πάρα πολύ καλοί, να το κόψουνε Μα, ε, μα σου πω κάτι, γιατί να τους καταργήσεις το τιμολόγιο, κόψους μπορεί το ρεύμα απευθείας Και θα σου έλεγα και κάτι άλλο Πόσο στοιχίζει μια σφαίρα μου. μπαμ, κομ... αλλά θα μου πεις μετά και την κηδεία ποιος θα την πληρώσει. Πέταξε τον μόνες ένα ε, χαντάκι εκεί πέρα, πόσο θα ένας φορτωτής να σκάψει ένα χαντάκι. Ρίξει καν μέσα να μπη μπ, και πέ, τε... μπράβο μορ. Εσείς δηλαδή είσαστε, είπαμε, κάποια στιγμή θα βγουν οι ταυτότητες τραπέζι. Θα πρέπει δηλαδή ε, ε, αυτό. Οι πικοότητες, ξέρω, τις καταγράφουν εθνικότητα Θα πρέπει να γίνει μία... Πες την ρε παιδί μου Ένα ξεκαθάρισμα Δεν γίνεται τώρα Εκεί, μια να μάθουμε τα ποια ονόματα ρε Ότι... Ε, είναι αυτή η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ποιοι είναι αυτοί οι καραγκιόζιδες Ποιοι είναι αυτοί οι άνοι, οι απάτριδες, οι λίθιοι Ποιοι Ορίστε Έκλεισε ο τηλέφωνος, ξαναπάρτε Ποιοι είναι αυτοί τελικά Πού τα εισηγούνται Και ποιοι είναι αυτοί που τα υλοποιούν Ποιοι είναι τελικά Σε έναν τώρα Ανάπηρο Να πάσα του κόπ Τι δεν ξέρω Ορίστε. Κα, καλά, καλά καλά. Ευχαριστώ πάρα, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα αυτά. Εδώ ε, συγγνώμη δεν τα θυμάμαι, δηλαδή είμαι σε σύγχυση με χωρί φίλε μου. Δεν, δηλαδή ε, εδώ μιλάμε τώρα. Μιλάμε τώρα. Έχεις αυτούς τους καραγκιόζηδες εκεί πέρα, όπως τους λένε φωτόπουλους που δίνουν την παράστασή τους βαθύ ξεφτυλισμένο πασόκ χρόνια τώρα. Λίστοση μωρία χρόνια. <Κι> και απ' την άλλη, δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί να μάθουμε τα ονόματά τους τελικά ρε παιδί Να τα λέμε κι ας μας πιάσουν για ρατσισμό ότι βρήσαμε το φωτόπουλο. Το μπάγκαλο και τα άλλα τα φετα... αρκ. Τι, γιατί, κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Απ' τη μία κόβουν το ρεύμα ε, το τιμολόγιο του Πάσχοντα. Αλλά ο Πάγκαλος χάλασε 800.000 ευρώ για το καινούργιο του πολιτικό γραφείο. 800.000 ευρώ! Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση που πήρε ως καινούργιος αντιπρόεδρος απαραίτητος της κυβέρνησης του Κυριούλη, του Ανθρωπάκου Παπαδήμου. Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση που πήρε. 800.000 ευρώ! Αποσπάσεις, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, μετακλητή υπάλληλοι. Oh, and... Και φυσικά ε, η Τρόικα εκεί που θα ελέγχει τον προϋπολογισμό Θα δει και 800.000 ευρώ λοιπόν επιβάρυνση για το καινούριο γραφείο του Πάγκαλου yeah, Και λες δεν είναι δυνατόν ρε yeah. λες, λες αποκλείεται να μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα oh, and... Αποκλείεται να μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όχι δηλαδή ότι δεν συμβαίνουν πριν Αλλά πριν βγάζετε τα μάτια σας μεταξύ σας Εσείς τα τρώγατε, εσείς τα κλέβατε Άστε στο διάλογο μεταξύ σας βγάλει τα και τώρα Η άλλη τι σας φταίει μια μερίδα που δούλεψε στη ζωή της Τι σας φταίει Απαταιώνες Λοιπόν ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι μεγάλη μουφα Προσέξτε όσοι θα μπείτε πάντε να πάτε σε αυτό το, το νομοσχέδιο Να μπείτε στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Γιατί μην ακούτε ότι το δικαστήριο ε, ε, ε, χάρισε 200.000 ευρώ σε οφιλέτη και τα λοιπά. Αυτά όλα είναι μουφες Θα τα χάσετε όλα και τα βρακιά σα ακόμα να μπείτε σε αυτό το νομοσχέδιο Ας το άλλο πια με τους απαταιώνες να... Λοιπόν, κυρία μου, κυριέ μου, βαδίζουμε προς το τέλος. Mm -hmm. Τέλος, φτάσαμε στο τέλος. Mm -hmm. Να σας ε, θυμίσουμε mm -hmm. κάποιους παλιούς ταγματασφαλίτες, των οποίων οι απόγονοι ε, έχουν την εξουσία αυτή τη στιγμή. Την είχαν πάντα δηλαδή, όχι ότι την έχασαν. Με το προσωπείο των σοσιαλιστών και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. Σαν σήμερα Οι δυνάμεις του Ελλάστο 44 επι, Επιτέθηκαν στο Σύνταγμα χωροφυλακή Του Μακριγιάννη Στο πλαίσιο των Δεκεμβριανών Οι ταγματασφαλίτες Και οι χωροφύλακε Στριμώχτηκαν άγρια Και βέβαια Την κατάσταση ιστορικά Την ξέρετε πως ε, ε, εξελίχθηκε η μάχη αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ε, η κατάσταση εκείνη ακριβώς την εποχή άρχισε να αλλάζει υπέρ ενός άλλου Παπανδρέου το 44 μιλάμε το. και δεν έχει γλιτώσει ακόμα από τον Παπανδρέου και έτσι άλλαξε η κατάσταση υπέρ του Παπανδρέου μετά βέβαια από ενισχύσεις Βρετανών και Ιταλών και τα λιμπάν και τα λιμπάν και χες και αυτά τώρα λέμε το καινούργιο νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα το ακούσατε, έτσι. Δεν χρειάζεται πια να κάνετε φορολογικές δηλώσεις, τίποτα. Τίποτα. Θα περνάνε τα παιδιά. Θα ελέγχουν τα παιδιά. Τέλος πάντων. Αυτά για σήμερα. Θα κάνεις εκπομπή. Μείνετε στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας σήμερα. Να είσαστε όλοι καλά για και χαρά σας Υπότιτλοι AUTHORWAVE